Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό είναι η αποτύπωση, αυτό. Αν είναι η πραγματική βούληση του κόσμου, δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί στο απόλυτο διέξτου. Δηλαδή... Η χώρα, αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται πολιτικά. Δεν έχει πλαίσιο αναφοράς. Εολία, αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται πολιτικά. Δεν έχει πλαίσιο αναφοράς. Ας είναι βαρύ. Πολύ βαρύ το χώμα που θα του σκεπάσει. Είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πανικός... Έχει ξεπεράσει κάθε όριο και είμαστε και δύο τρεις εβδομάδες, δυόμισι, τρεις πριν την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Αυτό τον πανικό θα καταγράψουμε σήμερα γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός νομίζω. Τον έχουν οι δεξίοι υπουργοί, βουλευτές γενικότερα. Ο Σαμαράς δεν υπάρχει πιθανά, δεν φαίνεται. Μια και καλή, θα φύγει. Ο, Βενιζε... ο... Ο, ο Βενιζέλος εμφανίζεται, εκφράζει και δεν μπορεί να τη θασέψει τον πανικό. Ακούσαμε εδώ τι έλεγε, του δείξανε το Σαββατοκύριακο που βγήκε στο, στο Μέγκα το πρωινό, του δείξανε κάτι δημοσκοπίσει εκεί τι γνωστές μπαρούλε, που ήταν το Πασόξο το 3, 4, φουσκωμένο και λέει ότι αν αυτή είναι η πραγματική εικόνα αυτό δεν οδηγεί πουθενά και άρχισαν να λέει ότι είναι καταστροφή της χώρας, ότι αν δεν μπούμε θα πέσει η κυβέρνηση. Τα γνωστά που λένε συνήθω. θα τα παρακολουθήσουμε ένα ένα γιατί ξαναλέω αυτά είναι διασκεδαστικά Αυτό είναι το καλό ζούμε τις τελευταίες μέρες μιας μνημονιακής εποχής Δεν ξέρω τι θα είναι το μετά αλλά αυτό πρέπει να τελειώσει Και από ό,τι φαίνεται τελειώνει 25 του μήνα και το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά Και μέχρι τότε θα αναμένουμε όχι ένα νομαλό πολιτικό βίο έτσι κι αλλιώ δεν υπάρχει Αλλά και πιο ανώμαλο πολιτικό βίο, όλα μπορεί να παίξουν μέσα στο παιχνίδι. Ο Βενιζέλο, λοιπόν, παρά τα όσα έχει κάνει, κανεί από όλου εμά δεν έχει εκτιμήσει αυτό που έχει κάνει. Στο δίλημα, τι προτιμά, Να γίνει δυσάρεστο, να σε φτύνουν, να σε βρίζουν, προ προτιμά που λέει το Ευαγγέλιο κολαφισμού, εμπτισμούς και ραπίσματα, ή προτιμά να πάνε όλα κατά διαόλου, αλλά σε άνα σου λένε οσανά Προτιμώ το πρώτο, η χώρα μα, η πατρίδα μα να γλιτώσει το τρεις το τραγικό και οι θυσίες, θυσίε, οι συνέπειες, συνέπειες πάρα πολύ σκληρές, άδικες αλλά εάν πιστεύει κάποιος Έλληνας ότι εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε την επιλογή, την εύκολη είχε, τη φιλική, είχε, είχε το την ευχάριστη και δεν τη κάναμε, εμείς μας εκλαμβάνει για ανοίτηση, γιατί ανοίτη δεν είμαστε υπεύθυνοι είμαστε Όλοι μαζί Πού είναι ο κύριο Ο ΑΕΟ. Πού είναι ο Πρωθυπουργό. Ο ΑΕΟ. Και τί, αν νόητοι δεν είμαστε, υπεύθυνοι είμαστε. Πολύ υπεύθυνοι. Αν κάτι είναι, είναι αυτό ακριβώς. Όχι, αν τους δεν τους λες, αλλά υπεύθυνοι τους λες άνετα, νομίζω. Συμφωνούμε και σε αυτό όλοι μαζί το σύνολο του ελληνικού λαού. Ε, με την ευκαιρία εδώ που έχουμε τα αιωνία, το βράδυ θα δείτε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια πόσο τσολιά έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη ρίχνει το χώμα και ψέλνει και αυτό με κάποιο τρόπο το δεύτερο τελευταίο να και το αιωνία ημνήμ. Και θυμάται τι καλέ στιγμέ τη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί έκανε δύο επισκέψει, θα τι δούμε το βράδυ. Η μία ήταν έξω από τα γραφεία του Πασόκ και η άλλη ήταν έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντα κάτι συμβολικό. Σε ένα από τα δύο τον υποδέχτηκαν πολύ καλά. Σε ένα από τα δύο σχεδόν τον έδιραν. Αλλά λεπτομέρειε είναι αυτά. Θα τα δούμε. Είναι τη εικόνα πράγματα. Θα τα δούμε το βράδυ. Να μείνουμε τώρα εδώ. Να πάμε στον πανικό. Ακόμη και ο Άδωνη που τόσο ψύχρεμο που προβλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Το λέει ο Άδωνη. Ακόμη και αυτό έχει χάσει το μέτρο και κάνει συγκρίσει. Προειδοποιεί του άνδρε Αθηναίου, του σύγχρονου, να μην μπάθουν ότι έπαθαν οι άνδρε Αθηναίοι παλιοί. Και να μην αφήσουμε. Του δημαγωγού να μα καταστρέψουν. Διότι, αν διαβάσετε το Θουκιδίδη, εδώ μια και λέγαμε για ταμπλέτα, θα δείτε πώ οι δημαγωγοί κατέτρεψαν την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία και αντί να γίνουν Αθήνε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τρει αιώνε πριν τη Ρώμη, καταστράφηκαν. Γιατί άφησαν γιατί του δημαγωγού, τον Τζίπρα τη εποχή, δηλαδή τον Καμένο τη εποχή, τον Μιγαλολιάκο τη εποχή και του διάφορου άλλου γελίου εκείνη τη εποχή, γιατί γελίπηκαν και τότε, να παρασύρουν τον Δήμο. Ο οποίο και τότε έλεγε: Εγώ θα μαυρίσω τον Αλκυβιάδη για να μάθει. Την καταστράφηκε η Αθήνα. Τα πράγματα τώρα είναι απλά. Η χώρα κάλυψε την πορεία που είπαμε. Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Διατηρεί σταθερή την κυβέρνηση. Έχει την προσδοκία πια ότι θα κερδίσει και εσύ από την άνοδο τη χώρα. Μέχρι και συγκρίσει με την αρχαία Αθήνα. Για να μην οι τσίπρε τη εποχή να ξέρουμε τι κάναν τότε Για να μην το επαναλάβουν και τώρα. Είμαστε καλά. Μια χαρά νομίζω πηγαίνουν. Είναι απολαυστικό έτσι κι αλλιώ. Το ακούσατε εδώ. Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Έχει να απολαύσει τα αγαθά. Αν δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, τι θα συμβεί. Δεν ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει περιπέτεια, ψηφίσεις το άγνωστό, ψηφίσεις τις σύγκρους με την Ευρώπη και τις κληρίδια πραγματικά και τον κόσμο στους δρόμους που λέω τσίπρα κτλ. Ωραία, με γεια χαρά σου, Δημοκρατία έχουμε, αλλά την επομένη! μην δω κανένα να μου λέει αμαν δεν είχα καταλάβει τι θα κάνω ο να είναι αυτό. Άρχισε να μιλάει ανθρώπινα σε ένα πλοίο που είχε φύγει από την Κνοσό. Αυτό το Δελφίνι, δελφίνι έφτασε στην Άμφισσα, στην Ιταία και βγήκε στην ξηρά και έγινε κρυάρι. Μεταμορφώθηκε. Τα πλησιά, και είπε το κρυάρι στου εμπόρου από την Κνοσό, οι οποίοι το είχαν ακολουθήσει το Δελφίνι μέχρι την Ιταία, που του έλεγε: Ακολουθήστε με! Του είπε το κρυάρι, τώρα ακολουθήστε εδώ και μου θα πάω. Και πήγε το κρυάρι πάνω στο χάσμα που βγαίνει για να, για να Δελφούς, και είπε: Εδώ θα με θυσιάσετε προ του Απόλωνα. Το θυσιάσανε και πάνω εκεί πήγε και ο πρώτος τρύποδος που έγινε η πυθία, που έγινε η που έγινε το βαθείο των δελφών, που όλα αυτά που ήταν η δελφή για τον αρχαίο κόσμο. Και όχι τίποτα, αυτά τα έχει πει προχθές, είναι φρέσκα, και όχι τίποτα έτσι όπως έχει διαλύσει την ψυχική υγεία, θα αναγκαστεί μετά τις εκλογές, θα γίνουν και βουλευτικές, να νοσηλευθεί ο Άδωνης και δεν θα υπάρχει ίδρυμα να τον εντάξει μέσα εκεί στις του. Θα είναι ο πρώτος που θα δοκιμάσει πάνω του τι ακριβώς έχει καταφέρει στον χώρο της υγείας. Γιατί είναι αλλιώς από τη θέση του Υπουργού και είναι αλλιώς από την απλή θέση του ασθενούς να πηγαίνεις και να βλέπεις τι γίνεται. Και να ζεις κυρίως τι γίνεται, αν καταφέρεις να ζήσει τι ακριβώς γίνεται. Ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν έχει μάθει, δεν το έχει πει και κανείς, αυτό είναι ένα θέμα για την υπερπροβολή που έχει το ποτάμι. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσε 150 λεπτά η τηλεόραση για το ποτάμι. Μιλούσε Μα, για το ποτάμι γιατί κάποιοι... Τώρα, αν η απήχηση οφείλεται σε σένα, στι θέση σου, στη διαπλοκή, γιατί αν ήταν, ας πούμε, ο Πα Παπαγεωγάκο αντί εσύ, θα είχε την ίδια προβολή η ερώτηση. Κράτα την το διάλειμμα των Ειλικρινά, επειδή είστε παλιοί δημοσιογράφοι, επιτρέψτε μου. Υπάρχουν τα οποία και η τα ρωτάει και η Πρέπει να τα ρωτήσουμε. Δεν γίνεται. Εμένα με Συγγνώμη. Να υπάρχει μια συνεννόηση. Έχετε νιώσει ότι έθεσα κανένα Αισθάνομαι Ε, ότι υπάρχουν μερικές λέξει που λέγονται με υπερβολή, μου λε τώρα με ενοχλούν Καμία ερώτηση με ενοχλεί. Θέλετε να συζητήσουμε για τον Αλαφούζο που γράψαν, για τον Μπόμπολα, να τα συζητήσουμε όλα. Αλλά θέλω να δεχτείτε κι εσεί ότι δεν μπορούμε να φέρουμε σε συζήτηση, εάν δεν το ονοματίζουμε έτσι, ότι αυτά είναι τα λόγια κάποιων αντιπάλων. Ναι, αλλά και εμεί. Προφανώ. όχι. Μου δηλαδή, λέτε δηλαδή. ότι υπερπροβάλλεται. Είναι η δική σα άποψη όχι. ότι υπερπροβάλλεται. Είναι μια πραγματικότητα. Αν, είναι αν, μια πραγματικότητα. Να το αδερνηθούμε. Υπερπροβάλλεται θετικά το ποτάμι από την ελληνική τηλεόραση. You, Mar, Υπερπροβάλλεται θετικά το ποτάμι από την ελληνική τηλεόραση. Προσβλέπω ω κριτική σταυρό για να είναι... σε εννοηθούμε. Η κριτική είναι υπερπρο... ότι υπερπροβάλλε. Είναι μια κριτική αυτή που ακούγεται. Σε αυτό ζητάω να απαντήσω. Εγώ δεν την έχω ακούσει πάντω. Δεν την έχει ακούσει την κριτική, κανεί δεν έχει πει για την υπερπροβολή χωρί να υπάρχει και λόγο γιατί δεν υπάρχουν και θέσει. Πού να είχε και θέσει το ποτάμι. Όλη μέρα 24 ωρη προβολή των θέσεων του ποταμιού, οι οποίε είναι και πολύ διαφορετικέ όσε έχουν ξεμητήσει σε σχέση με τι θέσει που έχουν ακουστεί ε, στο δημόσιο λόγο και διάλογο γιατί υπάρχει και τέτοιο. Αν φύγει ο Βενιζέλο, προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Αν φύγει ο Βενιζέλο, θα καταστραφεί και το κόμμα βέβαια έτσι κι αλλά κυρίω η χώρα. Εάν δεν πάει καλά το Πασόκ Ναι, θα με αμφιστητήσουν και θα με ρίξουν ο πρόεδρο του Πασόκ όχι Για είστε. να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογέ Να πάει το Πασόκ ασύνταχτα σε εκλογέ Για να που... καταστραφεί η παράταξη, η χώρα, η οικονομία Ο ελληνικός λαός και όλα αυτά για να φύγω εγώ, εγώ... Πρέπει όχι, όχι, να είναι κανείς Ο απίθανος συνδυασμό ανοησίας κινησμού και αμετροέπειας Για να σκεφτεί τέτοιο Είστε εσεί και ο ΣΥΡΙΖΑ το χειρότερο που υπάρχει στη χώρα, Λέει ο Άδωνη ότι εσεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είναι το χειρότερο που υπάρχει στη χώρα και το λέει ένα άνθρωπο που ξέρει από το χειρότερο, διότι με ό,τι έχει καταπιαστεί, έχει πλησιάσει πάρα πολύ το χειρότερο. Είστε, είστε, είστε εσεί και ο ΣΥΡΙΖΑ το χειρότερο που υπάρχει στη χώρα, Είμαστε ίδιοι αν είναι δυνατόν. Τι εννοείται το χειρότερο, κύριε Ό,τι χειρότερο πολιτικά υπάρχει στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ. το καταλάβω ακόμα. Η χώρα έρθει πολιτική αστάθεια θα επιστρέψουμε στον Ιούνιο του 12 σε χρόνο μηδέν. Εάν αντιθέτως το πολιτικό μας σύστημα και ο ελληνικός λαός εκ νέου με οριμότητα δώσει στη χώρα εντολή σταθερότητας, να ξέρετε ότι στις επόμενους μήνες θα έρθουν τέτοιες επενδύσεις σε αυτή τη χώρα και θα ανοίξουν τόσε δουλειέ που δεν θα το πιστεύετε. Μπράβο. Όλα αυτά είναι φρέσκα του τελευταίου τριημέρου, τετραημέρου. Είναι οι απειλέ, οι υποσχέσει, θα έρθουν επενδύσει που δεν θα το πιστεύουμε. Δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα επενδύσει, παρά την κατρακύλα των μισθών, παρά τα όσα έχουν συμβεί, παρά τι υποσχέσει, παρά το ότι ο άλλο έτρωγε σίδερα και προσευχόταν με το Θεό. Τίποτα δεν έχει έρθει. Έχουν φύγει 5-6 μεγάλε εταιρείε. Οι μικρέ όλε έχουν κλείσει με λουκέτο και όσε δεν έχουν κλείσει, του έρχονται Τηλεφωνήματα από του λογιστές που λένε για την προκαταβολή φόρου που πρέπει να δοθεί οπότε ενώ όμως αν βγει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά μαγική εικόνα θα πάψουν να υπάρχουν και δεν θα πιστεύετε όλοι εσείς τι ακριβώ θα συμβεί τα λένε όλοι αυτοί. Ξαναλέμε για όσους μπήκατε τώρα τον πανικό τους διασκεδάζουμε και θα τον διασκεδάσουμε μέχρι τις 25-26 και όσο χρειαστεί μετά στην επόμενη προεκλογική περίοδο. Αλλά άμα δεν θέλει όμως ο λαός, όπως λέει και ο Βενιζέλος, έχει αρχίσει να το παίρνει η χαμπάρη σιγά σιγά, να με τούρθει ξαφνικό, το βράδυ των εκλογών και δείται ο Γιώργος στο Ζάπιο. Και εμείς τι είμαστε, είμαστε ε, α, αντιδημοκράτες και αναισθητοί. Είναι δυνατόν να μετέχουμε σε μια προσπάθεια αν δεν θέλει ο λαό. Είμαστε αντιδημοκράτε και αναισθητοί. <Ρι> είναι δυνατόν να μετέχουμε σε μια προσπάθεια, αν δεν θέλει ο λαό. Και τώρα δεν σα θέλει ο λαό. Ειδικά το Πασόκ δεν το θέλει. Παρ' όλα αυτά είναι στα μέσα, στα έξω. Και τελικά θα μείνει μόνο στα μέσα από ό,τι φαίνεται. Όχι μόνο στα μέσα τα κυβερνητικά. Τα υπόλοιπα μέσα θα έχουμε να θυμόμαστε. Τι ήταν το Πασόκ, ένα κόμμα που έβγαλε πολλού που είναι τρόφιμοι πια στι φυλακές κορυδαλλού. Και μάλλον πρέπει να μπουν και άλλοι τόσοι. Και άλλοι τόσοι από ό,τι φαίνεται, και σιγά σιγά καταλαβαίνουμε πια και έχουμε καταλάβει όλοι τι θα γίνει αν ψηφίσουμε. Και πρέπει Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα πάντα με τον Αδωνή γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο από ό,τι ήταν πριν. Ανήμερα και 1 μου στο γραφείο, είχα στο γραφείο μου έναν εκπρόσωπο μια τεράστια πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία. Τεράστια. Μία από τους πέντε του πέντε μεγαλύτερου του πλανήτη. Ο οποίο θέλει να ξεκινήσει μια διαπραγμάτιση και άλλε μεγάλε φαρμακευτικέ mm. εταιρείε. Για να μεταφέρουν μεγάλε επενδύσει στην Ελλάδα. Και, και με ρώταγε για, ως... για την πολιτική κατάσταση και πώ βλέπω την κυβέρνηση κτλ. Το είπα ότι βεβαίω θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τι εκλογέ και μην ανησυχείτε, και η κυβέρνηση θα συνεχίσει και όλα θα πάνε καλά. Η απάντησή του ήταν, εάν αυτά που λέτε βεβαιωθούν και όντω και την επόμενη των ευρωεκλογών έχετε πολιτικά ασταθερό σύστημα, ετοιμαστείτε να έρθουμε με ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ο άλλο η καλύτερη του θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Έπαθε συγκλονισμό ο Λεωνίδα δίπλα όταν ακούει το ένα δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο να έρχεται. Να και τα λεφτά, να ήταν και συγκεκριμένο. Δεν είπε ποιο επιχειρηματία, όμω θα έρθει. Να είστε σίγουρα 1 δισεκατομμύριο. Άλλοι 299 να έρθουν. Έχουμε τελειώσει και από το χρέο, όλα αυτά τα πολύ ωραία για τι ευρωεκλογέ. Για τι ευρωεκλογέ και δεν έχουν αρχίσει ακόμη τα μεγάλα διλήμματα και τα... οι χοντροί εκβιασμοί. Γιατί ακούμε το τραγούδι των Σάκο και Βανσέτη από την Τζον Μπάιζ και στη συνέχεια θα το ακούσουμε και από άλλους. Διότι σαν σήμερα στις 5 Μαΐου του 1920 ο Σάκο και Βανσέτη είναι Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι. Ιταλοί μετανάστες που είχαν φύγει από τη χώρα του στην Ιταλία και είχαν πάει στην χώρα του παραδείσου την Αμερική για να δουλέψουν. Ταυτόχρονα ήταν και αναρχικοί όμω. Συνελήφθησαν σαν σήμερα το 20, έχοντα τα ρούχα του αναρχικά φυλάδια και δύο όπλα. Στη συνέχεια βρέθηκαν να κατηγορούνται για τη δολοφονία ενό ταμείου και ενό φύλακα ενό εργοστασίου που μετέφεραν κάτι λεφτά. Του μάζεψαν εκεί με συνοπτικέ διαδικασίε, Αμερική του 1920, δεν ήταν Αντιδημοκρατική Αμερική του 2013, αλλή μόνο και 14. Μετά από τρει ακροάσεις καταδικάστηκαν στην Εσχάτη των Ποινών το 1921, παρά το γεγονό ότι δεν υπήρχε κανένα ακράδαντο αποδεικτικό στοιχείο ει του. Τα που έδωσαν και η αποσία ποινικού μητρό είχαν αγνοηθεί, δεν έλειφθη τίποτα υπόψη, εκτελέστηκαν τον Αύγουστο του 1921. Είχε μείνει αυτό σαν σκιά, αναγκάστηκε 70 χρόνια μετά ο Δουκάκης που ήταν κυβερνήτης της Μασαχουσέτης να τους δικαιώσει εκ των υστέρων τη μνήμη τους και το τραγούδι γράφτηκε, είναι πολύ, έχει μια ωραία μελωδία, είναι ομορικό, έχει γίνει και ταινία. Σαν σήμερα συνελήφθησαν. Γι' αυτό και το ακούμε μέχρι τώρα από την Τζοάν Μπάιζ. Από εδώ και πέρα, μαζί με τις εκλογές που θα γίνουν στις 25 Μαρτίου, με στον πανικό είπε και αυτό ο Άδωνη. Θα το ακούσουμε από κανένα δυο ακόμη εκτελέσει, ένα έτσι μείγμα. Και πάμε έτσι στις πρώτες διαφημίσει. Οι εκλογές τη 25 η Μαρτίου <σοίλως> Οι εκλογές τη 25 η Μαρτίου Ζείτε το έθνοι! <σοίλως> Οι... Οι εκλογές στις 25 η Μαρτίου είναι το τελευταίο εμπόδιο που έχει η χώρα και ο ελληνικός λαός για να αφήσουμε πίσω μας οριστικά αυτόν τον εφιάλικο Akurat o tym, o tym, że Ψηφίζεις νέα Δημοκρατία. Ψηφίζεις Βελούδο. Here's here Πού είναι ο κύριος Σαμάρα. Ο ΑΕΟ. Πού είναι ο Πρωθυπουργό! Ο ΑΕΟ. Η χώρα, αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται πολιτικά. Nicola and Bart Rest forever Here in our hearts έχουμε συνθήκε Εμφυλίου πολέμου The last and final moment κάντε αυτό που Παιδιά, κάντε αυτό που σας λέμε. Ο ΕΟΥ είναι ο Πρωθυπουργό. Ο ΕΟΥ είναι ο Πρωθυπουργό. Α είναι ελαφρώ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Και το μηχάνημα έκανε την πάυση σε ένδειξη πένθου. Γι' αυτά, εμεί του τελειώσαμε, του θάψαμε από, από την 5η Μαου. Όπω ακούτε, βοήθησε βέβαια και η ερώτηση του Τσίπρα και στην Κοζάνη που ήταν χτε. Έχει βγει και ο ήλιο και δεν βγαίνει λέξει Ποιο ήλιο, μια συνευχιά εδώ στην Αθήνα. Τέλο πάντων, λεπτομέρειε. Εδώ είναι η ελληνοφρένια211 200 Το τηλέφωνο επικοινωνία με τον γνωστό διευθυντή τη εκπομπή, τον Αποστόλη. SMS στέλνουμε γράφοντα ρεαλ, αφήνουμε μετά κενό οτιδήποτε θελήσουμε, 54% είναι το νούμερο και αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση τσάμπα στο Ο Μάριο Καγγή ρυθμίζει τον ήχο και όπω λένε εδώ οι φίλοι ακροατέ, καταρχήν ο Μιχάλη Μοησήδη λέει για το Λούι Τίκα, είπε κανεί τίποτα, δολοφονήθηκε πριν 100 χρόνια, πρωτοστάτηση για τα εργασιακά δικαιώματα. Τα είπαμε την Παρασκευή, δεν είναι υποχρεωμένο να ακούσει κάθε μέρα. Πάντω εδώ είπαμε και γενικώ υπάρχει και το περίφημο ντοκιμαντέρ τη Λαμπρινίτ Που έχει ανακαινήσει γενικότερα το θέμα και προσφέρεται σε συλλόγου, σωματεία, συνδικάτα. Μια πολύ ωραία δουλειά και προσφέρει πάρα πολλά και για ένα θέμα σχετικά γνωστο στους πολλού. Λέει εδώ ένα άλλο ακροατή ο Μιχάλης η αγωνία των αγωνιστών εργατών για το Σάκο και το Βανισέτη στο Σικάγο μπροστά στην Αγχώνη ήταν και είναι ο θριαμβό του. Η αγωνία του μπαίνει και τη κυβέρνηση μπροστά από τι κάλπε είναι το βατερλό του. Όντω θα μείνουν και θα φύγουν. Θα μείνουν στην ιστορία για πολλούς λόγους, αλλά τώρα τελευταία αυτή η αγωνία που αρχίζει και ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, η οποία θα εκδηλωθεί και με βίαιο τρόπο, σε εισαγωγικά η λέξη βίαιο, ενώ με διλήμματα και με εκβιασμούς πιο δυνατούς, αν έχουν και το κουράγιο, θα τα θυμόμαστε έτσι ως τελευταίες στιγμές. Να πείτε, λέει εδώ ο Κακαού, να πούμε να ακουστούν οι λόγοι που πέθαναν οι άνθρωποι στην Ουκρανία διότι είναι άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς στο περίφημο κτίριο των συνδικάτων ο φασιστοναζισμός χτυπάει πάντα με την ίδια σειρά τι κοινωνικές ομάδες γιατί και εκεί στην Ουκρανία έχετε παρακολουθήσει ο δεξιό τομέα ο περίφημος είναι αυτός που έριξε τις Μολότοφ και κάηκαν οι άνθρωποι μέσα στο επιβλητικό αυτό κτίριο φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στα δικά μα. Ποιο είναι πατριώτη, μάλλον τρία κριτήρια για τον ορισμό του πατριώτη. Μα δίνει ο Σταύρο. Είπα ότι για να δει ποιο είναι πατριώτη δεν έχει σημασία σε πόσε παρελάσει έχει πάει πλέον. No. Έτσι. Είναι υποκριτικό. Ούτε εάν λέει στη τηλεόραση είμαι πατριώτη ή είμαι πατριώτη, είναι τι προσφέρει στη χώρα του. Και είπα λοιπόν ότι υπάρχουν έναν τρόπο να τα σταθμίσουμε αυτά. Mm -hmm. Που είναι ότι εγώ έχω πάει φαντάρω στο δημότιχο ότι εγώ έχω τη φορολογική μου δήλωση εδώ, ότι εγώ έχω τα λεφτά μου στην Ελλάδα, όλα αυτά. Αφορούν και, και όλους αυτούς. αυτούς... Όχι, θα θα ότι... ό... Μα το λες απευθυνόμενος σε αυτόν. Λέω... Σαν να του λες δεν έχει πάει φαντάρος, δεν έχει τα λεφτά σου στην Ελλάδα και δεν συμμετέχει στα κοινά. Δηλαδή όλοι όσοι στα κοινά δεν είμαστε πατριώτες. Λέω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι δεν υπάρχει ε, ε, ένας μετρητής πατριωτισμού να σε ακουμπάω. Ο καθένας με τη στάση του λοιπόν αποδεικνύει αν είναι πατριώτης. Mm -hmm. Και επειδή υπήρξε μια ε, φράση από ό,τι μου μεταφέρα ότι δεν είσαι πατριώτη, υπόθηκε από κάποιον. Είπα λοιπόν ότι ο πατριώτη μετριέται από αυτά yeah. που σου είπα. <Ρι> αυτά τα τρία κριτήρια, μεταξύ των οποίων και το ότι έχει υπηρετήσει το δημότηχο δεν διευκρίνησε τι σημαίνει για κάποιον που έχει υπηρετήσει την Ορεστιάδα ή τι σημαίνει για κάποιον που έχει υπηρετήσει τα έλληνο σύνορα. Πρέπει να υπάρχει Ένα, μια διαβάθμιση πατριατισμού αν και ο ίδιος δεν την αποδέχεται όλα αυτά σε απάντηση για το Λαζόπουλο φαντάζομαι ο στην στην άλλη τρίτη που έχει εκκομπεί στον Α. θα δώσει τη δική του απάντηση για αυτά τα θέματα που, και για αυτή την αντιπαλότητα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα τι ακολουθεί μετά Λαό. Έλα ρε δευθυντά μου, τι μέρα καλό μηνά κιόλας Ο Αλέξης μας έδωσε πάλι εχθές το Σρόιτερ δηλαδή Ελπίδα προοπτική. Χειρότερο χώρο από κατεστραμένο εργοστάσιο Δεν μπορούσαν να βρούμε Λοιπόν, ανυπομονώ να γίνει ο Σταύρος Γιατί τον Αλέξη, τον έρθεν σίγουρο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 Ακουγα τώρα το συναγροτήρα, το Συρζό και μου έπιασε κατά τη ρεφίλε. Τελικά η Πασοκίνα έχει βαθιά τη Ρίδε στην Ελλάδα. Έτσι. Εσύ τι νομίζει. Τίποτα, δεν νομίζει, αφού τα ξέρει φίλε, Αλλά όταν ε, κάθε και ο Υπουργείο στο ΣύριΖΑ σαν αριστερό κόμμα τη στιγμή που όλοι Πασόκι καταλάβει ότι το καράβι φουντάρι έχει δείξει στο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε και αυτά και όταν σου λέει ότι η σωτηρία θα έρθει μέσα στο ευρώ. Που όλοι ξέρουμε ότι θα τη φάγραβα το ευρώ και μετά να πούμε. Να πω λίγο τώρα, συγνώμη τώρα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μα επιτρέπει να είμαστε υποπροποίηση. Ή όχι, γιατί κάτι καινούριο δεν λέει. Φίλε, Όλα ο... αυτά που λέει τα έχουμε ξανακούσει και έχουμε αποδείξει για το ότι έχει πάθει ο τόπο. Μα επιτρέπει να είμαστε λίγο καχύποπτοι μαζί του, ή δεν ε, επιτρέπεται. Ε, Πρέπει να στηρίξουμε ε, ε, όλη τη ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώ με τη βίτσα. Έπρεπε να είμαστε κα καχύποπτοι και όπω. Έπρεπε, έπρεπε, δεν μα αφήνουνε. Μπράβο, και όπω λέει ο Δημήτρη, ο Καζάκη, ο Έλληνα ψηφίζει με συνέστημα και όχι με λογική. Και γι' αυτό η πούτα θα είναι όνια και θα είναι και στα παιδιά μα, θα είναι και στα εγγόνια μα, θα είναι και μέχρι να πεσάνουμε φίλε. Χωρί έλεο και ασάλιωτη, με σμυρίτι για να ποτνάει. Μια και το ο Δημήτρη ο Καζάκης, θα σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι ναι. του Μπίλι του Φευγάτου. Να το φε. Βέβαια να το αφιερώσει, του Μπίλι του Φευγάτου, όπω το Πού Που είναι υποψήφιο με το ΕΠΑΜ. <laughs> Δεν το ήξερες? Ε, Είσαι μαλλιά. Τι μου λε τώρα, ρε φιλέ. Βιλά. Δεν το ξέρει ότι είναι υποψήφιο με το ΕΠΑΜ από τον Κωνσταντίνο Μπίλι. Δεν είναι υποψήφιο, ρε φιλέ. Υποστηριχτή είναι. Ωραία, τότε θα σου αφιερώσω τη γνωστή του επιτυχία. Ναι. Πε το βρε ναι. ναι. Αυτό. <laughs> Έλα γεια. <laughs>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 Επιτέλου στον δρόμο να αρχίζει λίγο ο κόσμο να συνηθίζει τον δρόμο. Α, ναι, βέβαια. Γιατί αν γίνει κάτι από αυτή... τον δρόμο, θα γίνει. Από αυτή την άποψη, ναι, αλλά δυστυχώ δεν θα είναι οργανωμένο όμω. Καταλαβαίνω. Μπορεί να μα βρεθεί στον δρόμο, μια χαρά οργανώνεσαι. Τι παράγει η ελιά, Λάδι. Τυχαία, είμαι το ονομασία του Πασόφ Ελιά. Το λε από τα λαδώματα τόσα χρόνια Α. ή ότι μα έχουν βγάλει το λάδι τόσα χρόνια. Α, και τα δύο βρεγατάκια. Α τα χέρια από τον Βαγγέλη, ε. θα σα φάουν τα λαρίκια. Δεν φτάνουν τα χέρια μα για τον Βαγγέλη. Θέλει πολλά χέρια να πιάσουν τον Βαγγέλη. <laughs>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 Ένα τρεγονισμένο στο χρονδιάγραμα, για να μην έρθει σε σύγκρουση με μια ταιρογωνισμένη ζωή αντιπαλότερα, τον άνω και κάτω συμφερόντων, τον έσω και κάτω το οικονομικών πακέτο. Χρειάζεται μια κατανοητή και οφέλημι εργασία, όπου ιστορικα θα βγω στο ξέφωτο, πριν γνώση το χρονοτούλα από τη ιστορία. Σε λοιπόν και πλήνω, πειριώντα απαρέγκλητα του μην μονιακού στόχου και το εμφανέρχον στο χωριάγραμμα μια επαφοτερή σα εδελικού επισκόπηση. Είχε σε σύνθεση ή στον ανάπτυξη. Τη δεκαβάθίνει. Εσύ τον έχεις μελετήσει πάρα πολύ καλά. Κατάφερες να πεις το απόλυτο τίποτα με τεράστιες φαμφάρες. βαγγέλης εσύ. Οι εκλογέ στις 25ης Μαρτίου Οι εκλογές της 25ης Μαρτίου Ζείτε το έθνοι! Οι εκλογές της 25ης Μαρτίου είναι το τελευταίο εμπόδιο που έχει η χώρα και ο ελληνικός λαός για να αφήσουμε πίσω μας οριστικά αυτό το νεφιάλι. Αυτό ακριβώς. Την 25η Μαρτίου μην ξεχάσουμε να πάμε να ψηφίσουμε σύμφωνα με τον πανικό του Άδων Γεωργιάδη από σήμερα η Νερίτ η τηλεόραση που έφτιαξε ο Παντελής Καψής με ό,τι αυτό συνεπάγεται Ε, ξαναβγαίνει κανονικά με νέο σηματάκι Είναι ένα νι πάνω αριστερά αν το έχετε δει Από το πρωί στο διαδίκτυο γίνεται η σύγκριση απαραίτητη Γιατί αυτό το νι το είχε η τηλεόραση του Πίνοσέτ του δικτάκτορα στην χιλή από το 1986 έως το 1988 όταν με το δημοψήφισμα έφυγε από την πρώτη γραμμή και πήγε σε δεύτερη από πίσω και ήλεγχε το στρατό μέχρι το θάνατό του κάτι όρους τρελούς που είχε βάλει το ίδιο ακριβώς αν έχετε το κουράγιο μπείτε στο διαδίκτυο είναι ακριβώς το ίδιο νη τίποτα δεν είναι τυχαίο Στην Ελλάδα του 2014, μετά το μαύρο το επίσημο στην ΕΡΤ και στην Χιλή την τότε, που από τότε έχει περάσει και πολλή καιρό και έχει προοδεύσει και η Χιλή. Αν μαθαίνετε τι ακριβώ συμβαίνει στι φοιτητέ και γενικότερα στον κόσμο τη εργασία τη Χιλής Να έρθουμε όμω εδώ, διότι είπε ο Τσίπρα ένα ψηλό αστείο προχτέ για το νόμισμα, το φετίχ, το είχε πει και παλιότερα, το ανανέωσε με τη συνέντευξη στο Στρόιτερ. Έψαξε ο Πρετεντέρη στα λεξικά, βρήκε τι ακριβώ σημαίνει λέξη φετίχ, για να δείξει Πιο πρόθυμο από τα αφεντικά του και για να αποδομήσει και με αυτόν τον τρόπο αυτό που μπορεί να αποδομηθεί. Διότι εγώ διαβάζω στο λεξικό τι σημαίνει φετίχ. Για να μιλάμε και επί τη ουσία, να κρυβολογούμε. Ναι, δεν είναι η δικιά του φράση. Είναι η φράση αυτή που το αυτούς, το αυτός το χρησιμοποιήσε πρώτο σε συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση πριν από τι εκλογέ του 12, Ακριβώ. Μιλώντα εκεί και είχε πει ότι δεν είναι φετίχ. Και το mm. επανέφερε πολύ σωστά ο συνάδελφο το ερώτημα. Τι είναι το φετίχ. Διαβάζω στο λεξικό. Κάθε στο οποίο αποδίδεται μια υπερβολική σημασία. Που ξεπερνάει την πραγματική αξία του, τι πραγματικέ του ιδιότητε. Μα μιλάμε για το εθνικό μα νόμισμα. Τι είναι αυτό που αποδίδει υπερβολική σημασία στο εθνικό μα νόμισμα, Μα έχει υπερβολική σημασία. Έχει πραγματική αξία το εθνικό νόμισμα, Μα έχει πραγματική αξία. Τι άλλο να πει. Έψαξε και τα λεξικά. Πήγε εκεί διαβασμένο. Κρατηθήκαν από μία λέξη και αναλύουν τη μία λέξη. Ε, πάμε να ακούσουμε το λαό, το δεύτερο μέρο και συνεχίζουμε. Ε, ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Α, γεια σου Αποστολάκη μου. Γεια σου και σένα. Ε, λοιπόν, ήρθα τη Δευτέρα στην Αθήνα και πήγα στο Ζάπιο, κάτω στο σύνταγμα. Ωραία. Ε, Ξέρω που είναι ναι. το Ζάπιο γενικώ. Μην κοιτάσαι που δεν είσαι από την Αθήνα και δεν ξέρει. Εμεί οι Αθηνέ ξέρουμε όλοι που είναι το Ζάπιο. Ναι, εγώ πήγα για να το δω. Να μην έχω τύψει ότι δεν ήρθα το δω. Το Ζάπιο? Τι να δει, Να θυμηθεί εκεί που έλεγε τη Παπαγαλιά <ΣΣ> ο Σαμαρά. Όχι, εγώ, εγώ, εγώ. Λοιπόν, όποιο περνάει από εκεί αφήνει και το ισόρουχό του. Το κάτω εννοώ, να μην στο πω χοντρά. Πού καλες το ζάπιο? Καλε... Πού πήγες, Επάνω... πήγες στο Ζάπιο? Πού πήγε, τι ώρα πήγε στο Ζάπιο, πήγε το βράδυ που είναι το ψωνιστήρι Μέρα μεσημέρι πήγα. Μέρα μεσημέρι στις στα τα Μέρη Ναι 12 η ώρα πήγα και, και ήταν πάνω τα πράσινα Κοιλότες κάτω προφυλακτικά και τέτοια Όχι τέτοιο δεν είδα Τα δέντρα που είναι κορεμένα τα φυτά γύρω γύρω το πάρκο Είχαν κοιλωτάκια Σωρό Τον κουρίσα το θάμνο μέσα μήπως πεταχτεί κανένα ζευγαρίνο. Τέλος πάντων. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Αποστολάκη. Σου έκανε μεγάλη εντύπωση αφού βγήκες καθαρή από εκεί πέρα, αυτό να σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αυτό και δε. Αφού δεν σε μαρκαλέψανε μες στο πάρκο. Τέλος πάντων. Αν <Άρα> να είσαι καλά. καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου.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 Σε γουστάρι η χωριά της, α! Τι έγινε, Κωστάκη? Κανάμε μορφιές απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου λύσεις μια απορία. Ναι. Είναι να πάρουν κάποια χρήματα, εκλογική επιδότηση, τα δύο μεγάλα κόμματα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Η Ελιά και η, η Νέα Δημοκρατία. Yeah. Γιατί η Ελιά θα πάρει την επιδότηση yeah. κανονικά yeah. που έχει το Πασόκ στα ποσοστά του Πασόκ. Yeah. Τα χρέη δεν νομίζω ότι θα τα πάρει. Την επιδότηση θα την πάρει. 1,5 εκατομμύριο, καλά είναι. Ωραία. Λοιπόν, όταν ένα ιδιώτη χρωστάει στο δημόσιο, το δημόσιο κάνει ψηφισμό με τα χρέη του αυτά που να του δώσει και τα πατίζει. Δεν θα ήταν το σωστό να κρατήσει αυτά τα λεφτά και να πατίσει με αυτά τα λεφτά που χρωστάνε στον ελληνικό λαό και αυτά που χρωστάνε. Τα εκατομμύρια δίπλα από το Πασόκ, σε κάνει κομικό. Έτσι, ευχαριστώ. Να σε καλά. Ε, ελπίζω να έχω πάρει στη σωστή εκπομπή για μια αντιευκρίνηση, παρακολουθώ. Τι? Οι εικόνες που είδαμε προχθές στις Λαϊκέ αγορές έγιναν ε, στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την Προεδρία. Σε αυτήν, στην ίδια. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. εκπλάγηκα εκπλάγικα με το που το άκουσα. Να... Τι πάθατε, τι πάθατε εκπλάγικα. Εκπλάγικα. Σε αυτή τη χώρα μιλάμε και αυτή τη γλώσσα? Ε, μα τη με, μα, ε. μαθαίνει ο κύριος ε, Νο, Άμα ακούς το δωράκι, τότε ναι. Mm. Άκου κατευθείαν Σαμάρα, τι πας yeah. για το ακούς Αποστολή, κάτι λέει ο Καλαμούχης τώρα για γενικά για το... Δηλαδή τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ το έχετε πλακώσει όλοι και το βρίζετε. το βρίζετε. κυβέρνησε, δεν έχει κάνει κάτι. Τώρα είναι κρυφό πασόκ, είπε η άλλη κοπαλιά. Δεν είναι αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι καταλαβαίνω, α, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται την κριτική, την απαγορεύει κιόλα. όχι, αν τη δέχεται. Έλα γιατί έχουν φάει τα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 Εγώ. Είστε και οπτικοί οι τύποι. Δεν το βρίσκω, λέει, το λόγο τη τηλεόραση του Πινοσέτ. Πού να το βρω μπε στο κουτί τη Πανδώρα, στο site του Βαξεβάν. Εγώ εκεί το είδα, το είχε και στο Twitter. Το έχουν βάλει και άλλοι, αλλά για να μην ζαλίζεσαι τώρα. Χτύπα και θα το βρει εκεί το σήμα τη τηλεόραση του Πινοσέτ από το 86 στο 88 Και ένα άλλο μήνυμα εδώ, Ακροατή. Το πρωί πήγα σε μια δερματολόγο για εξέταση, αλλά μου είπε ότι δεν με καλύπτει το ταμείο. Μετά στο φαρμακείο πάλι μου είπαν ότι δεν με καλύπτει το ΙΚΑΠ. 47 ευρώ σύνολο. Μήπω να νιώθω και τύψει που πλήρωσα 10 ευρώ λιγότερο επειδή δεν έκοψε απόδειξη ο γιατρό. Μήπω δεν είμαι πατριώτη επειδή δεν πήρα απόδειξη. Μια χαρά πατριώτη είσαι, και α μην έκοψε απόδειξη. Έτσι όπω συμπεριφέρονται αυτοί. Πρέπει να είναι ανάλογοι και έχει αργήσει πάρα πολύ η συμπεριφορά και των. Υπολείπων, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Με λαό βεβαίως, αμέσως μετά Γιάννης παπαδόπουλο Και εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένια Και σήμερα και αύριο νέα επεισόδια Στις 10 παρα 10 στον Αλφα, γεια σας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 Με δουλεύετε. Καλά, για το παπαγάλο εδώ τον έχω, μα έχει ζαλίσει. Το θέμα για εσά δεν είναι? Ναι. Ωραία. Επειδή είναι κλειστό μπροστά, έχει μια τριπούλα μόνο να πνέει. Με χρώμα είναι ο παπαγάλο, να τον ετοιμάσουμε από εδώ με έναν να το φέρω έτοιμο. Τι χρώμα το θέλετε. Με δουλεύετε προ τα Τι λε, καλέ τώρα. Έχω δω, το τον παπαγάλο, μα έχει ζαλίσει. Ελαπάτω δεν το θέλω. Πού να το στείλω. Πού στέλνω τον Δεν έχει πάνω όνομα παραλείπτη. Να σα το στείλω μαζί με το ράσο. Με έχει ζαλίσει όλη την ώρα φορέ αυτό το ράσο και βρίζει στα γαλλικά. Είναι παπά γάλλος. Παλιό, αλλά πάντα πιάνει. Θα έρθει, Ακού! Μισό λεπτάκι μι λοιπόν. Μι. Είναι ογκώμενο εκεί, φέρνει να μου πει δύο το Τελαρατορή, τώρα δεν είπε ότι έχουμε έλλειμμα ο Άδωνη. Ναι, ναι, μυαλού εννοούσα. Μα, κα, αφού έχουμε έλλειμμα, πώ έχουμε πλέον ένα μάρεφ, Ω, oh, τώρα και εσύ. Ρώτα το Στουρνάρα, έχει ένα ειδικό τύπο μαθηματικών. Στουρνάρια γεωμετρία είναι αυτό. Α, αριθμητική, μάλλον. Μάλιστα, έξι, με Άντε, Το Κουκουέ είναι χριστιανική οργάνωση ή Γιατί? Ρε φίλε, αυτή είναι εγώ. Νομίζω ότι είναι σαν τους του μάρτυρε του Ιεχοβά. Είναι ξέρω εγώ πόσε χιλιάδε κόσμο που ψηφίζουν κουκουέ. μόλις πει ο Κουτσούμπας συγκέντρωση στην ομόνια, γίνεται του Πώ τη μα ρε. φερε. γινόταν έτσι στο πρώτο μαγιά. Έχουν σκάσει το κακό του στο ΣΥΡΙΖΑ, ε, που πάνε τρει και τέσσερι στι Τι να κάνει. Εγώ προσωπικά χαίρομαι, βλέπω κόσμο και την άλλη φορά που στο Σύνταγμα, πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι πάνω. Λοιπόν, ο μόνος λόγος για να ψηφίσω τότε του μηνός ξέρεις ποιος είναι ποιος. άμα κλείσουνε κανένα αεροδρόμιο άμα ανοίξουνε τίποτα 2-24 ώρες άμα κατεβάσουνε καμιά αμερικάνικη σημαία ή γερμανική από καμιά πρεσβεία τότε φίλε δαγκωτό, μόνο έτσι Α. άμα το δω δυναμικό και δεν ανεποκατεβαίνει τη σταδίου μόνο τότε μπορεί Καλά κάνε και εσύ πως δεν βλέπεις που ψάχνεις να το αλλά... δυναμικό κάνε λίγο να στεβαμάτια Ωπα ναι, ρε Μούρι. Καλησπέρα σα, κύριε Αποστολέ. Έλα σου πω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, τρελό μου αγόρι δεν με προσωπλογά. Έλα, ας... ρε, Ούτε για κουμάτια τέτοια διαπίστωση. Είσαι πολύ Μούρι. Πριν κάνω δύο εβδομάδε πριν, πριν το Πάσχα, ο Χατζηνικολάου είχε το πρωί του δεν ήταν. Δεν ο και επαναλαμβάνω γιατί είναι ούτε Ήθελα από δύο δευτερόλεπτα λέει σε αυτό έχετε δίκιο. Ορμόμενος ο λοιπόν, θέλω να πω το 95,4% των Ελλήνων δεν το Βέβαια την μέρα το δεν Λέ, να λέει το πρώτο του Ιάκη, οι καπιταλιστές στο, στο μέγα και δεν σε μέσα έλεγε πρόσεχε λάει είναι φούσκα ενώ θέλουν να σα πούρε σακάλια ότι αυτό το ρημαδοκόμα αν δεν ήταν πολιτικό ήταν ένα γα** Είμαι όλοι θα πέσατε, βρε, μόσχη Γιατί, Γιατί σας παρελθών, μπρε, βόδια, πίσω πίσω αυτό που σας λέει τώρα για αυτό, λόγο να στο Γι αυτό ένας λόγος για να το και να το 51 είναι Όχι τις 25η Μαρτίου <σοκλή> Οι εκλογές τις 25η Μαρτίου Ζείτε το έθνο. η εκλογές τις 25η Μαρτίου ο τελευταίο εμπόδιο που έχει η χώρα και ο ελληνικός λαός για να αφήσουμε πίσω μας οριστικά αυτό το νεφιάλ. <σοκλή> Akurat się miał, powiedziałem mu, że zawsze mamię mnie tym, me Ψηφίσεις μια δημοκρατία Ψηφίζεις; βελούδο Η χώρα αυτή τη στιγμή καταστρέφεται πολιτικά εδώ έχουμε συνθήκες εμφυλίου πολέμου παιδιά κάντε αυτό που σας λέμε Παιδιά, κάντε αυτό που σας λέμε.